Λέον Τρότσκι Τι είναι ο εθνικοσοσιαλισμός Στον τομέα της πολιτικής, ο ρατσισμός είναι μια πομπόδης και αφθάδης παραλλαγή ενός σοβινισμού συνδυασμένου με κρανιοσκοπήσεις. Όπως η κατεστραμμένη αριστοκρατία βρίσκει παρηγοριά στην ευγενική καταγωγή του αιματό τη, το ίδιο και η εξαθλειωμένη μικροαστική τάξη μεθάει από τους μύθους για τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα τη φυλής τη. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ηγέτες του εθνικοσοσιαλισμού δεν είναι γερμανικής καταγωγής. Αλλά προέρχονται από την Αυστρία όπως ο ίδιος ο Χίτλερ, από τις βαλτικές επαρχίες της παλιάς τσαρικής αυτοκρατορίας όπως ο Ρόζενμπεργκ, από απικιακές χώρες όπως ο ΕΣ, ο αναπληρωτής του Χίτλερ στην ηγεσία του κόμματος. Χρειάστηκε το σχολείο της βάρβαρη οχλοβοής των εθνικισμών στις παρυφές του πολιτισμού για να διαποτίσει τους αρχηγούς με τις ιδέες που βρήκαν στη συνέχεια μια απήχηση στην καρδιά των πιο βάρβαρων τάξεων της Γερμανίας. Η προσωπικότητα και η τάξη, ο φιλελευθερισμός και ο μαρξισμός, είναι το κακό. Το έθνος είναι το καλό. Αλλά στο κατόφλι της ατομικής ιδιοκτησίας, αυτή η φιλοσοφία αναποδογυρίζεται. Μόνο στην προσωπική ατομική ιδιοκτησία βρίσκεται η σωτηρία. Η ιδέα της εθνικής ιδιοκτησίας είναι καρπός του πολσεβικισμού. Ενώ αποθεώνει, λοιπόν, το έθνος, ο μικροαστός δεν θέλει να προσφέρει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, περιμένει από το έθνος να του χορηγήσει ιδιοκτησία και να τον προστατεύσει από τον εργάτη και το δικαστικό κλητήρα. Δυστυχώς, το Τρίτο Ράιχ δεν θα δώσει τίποτα στους μικροαστούς, εκτός από νέους φόρους. Στον τομέα της σύγχρονης οικονομίας, που είναι διεθνής από τους δεσμούς της και απρόσωπη από τις μεθόδους της, η αρχή της φυλή φαίνεται να βγαίνει από ένα κοιμητήριο του Μεσαίωνα. Η καθαρότητα της φυλής, που στο Βασίλειο του Πνεύματος διαβεβαιώνεται με το Διαβατήριο, στον τομέα της οικονομίας πρέπει να διαπιστωθεί κυρίως με την αποδοτικότητα. Στις σύγχρονες συνθήκες αυτό σημαίνει ανταγωνιστική ικανότητα. Από την πίσω πόρτα ο ρατσισμό. Ξαναγυρίζει στον οικονομικό φιλελευθερισμό, απαλλαγμένο όμως από τις πολιτικές ελευθερίες. Στην πράξη, ο εθνικισμός στην οικονομία περιορίζεται σε εκρήξεις αντισημιτισμού, ανίκανες παρόλη την κτηνοδία τους. Από το σύγχρονο οικονομικό σύστημα, οι Ναζί παραμερίζουν το τοκογλυφικό και το τραπεζικό κεφάλαιο σαν να ήταν ο σατανάς. Ε, λοιπόν, είναι ακριβώς σε αυτή τη σφαίρα που η εβραϊκή αστική τάξη κατέχει μεγάλη θέση. Ενώ υποκλίνονται μπροστά στο κεφάλαιο στο σύνολό του, οι μικροαστεί κηρύττουν τον πόλεμο ενάντια στο κακό πνεύμα της εισόρευσης, κάτω από το σχήμα ενός πολωνοεβραίου με μακρύ καφτάνη, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει ούτε πεντάρα στην τσέπη του. Το Πογκρόμ γίνεται η μεγαλύτερη απόδειξη της ανωτερότητας της φυλή. Το πρόγραμμα με το οποίο ο ανέβηκε στην εξουσία θυμίζει αλλήμωνο πολύ τα μεγάλα εβραϊκά μαγαζιά σε μια απόμακρη επαρχία. Και τι δε βρίσκει κανείς εκεί, σε χαμηλή τιμή και σε ακόμη χαμηλότερη ποιότητα. Την ανάμνηση των ευτυχισμένων χρόνων, του ελεύθερου ανταγωνισμού και την αόριστη λαχτάρα της σταθερότητας της ταξικής κοινωνίας. Τις ελπίδες για μια αναγέννηση της Απικιακή αυτοκρατορίας και τα όνειρα μιας κλειστής οικονομίας τη φιλολογία για επιστροφή από το ρωμαϊκό δίκαιο στο παλιό γερμανικό δίκαιο και τα διαβήματα στη ΣΥΠΑ σχετικά με το χρεοστάσιο, τη ζηλόφθονη εχθρότητα απέναντι σε μια ανισότητα προσωποποιημένη στον ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου και το ζωώδη φόβο μπροστά στην ισότητα που παίρνει τη μορφή ενός εργάτη με τραγιάσκα και χωρί κολάρο, τη λύση του εθνικισμού και το φόβο μπροστά στους πιστωτέ. Όλα τα απορρίμματα τη διεθνού πολιτική σκέψη χρησιμεύσαν για να γεμίσουν τον πνευματικό θησαυρό του νέου γερμανικού μεσιανισμού. Ο φασισμό έφερε στην πολιτική το βούρκο τη κοινωνία. Σήμερα, όχι μόνο στα σπίτια των χωρικών, αλλά και στου ουρανοξίστε των πόλεων, πλάι στον 20ο αιώνα ζουν ακόμα ο 10ο και ο 13ο αιώνα. Εκατό εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά ακόμη πιστεύουν στα μαγικά σύμβολα και τα ξόρκια. Τι ανεξάντλητα αποθέματα: σκοταδισμού, άγνοιες και πρωτογωνισμού. Η απελπισία τα σήκωσε ξανά στα πόδια τους. Ο φασισμός τους έδωσε μια σημαία. Κάθε τι που μέσα από μια κανονική ανάπτυξη της κοινωνίας θα αποβάλλονταν από τον εθνικό οργανισμό σαν περίπτωμα, ξεπετιέται τώρα από το λαρίγκι. Ο καπιταλιστικός πολιτισμός ξερνάει μια βαρβαρότητα που δεν χωνεύτηκε. Αυτή είναι η φυσιολογία του εθνικού σοσιαλισμού. Ο γερμανικός φασισμός, όπως και ο Ιταλικός, ανέβηκε στην εξουσία πατώντας τη ράχη της μικροαστικής τάξης που τη μεταμόρφωσε σε πολιορκητικό κρυό εναντίον των οργανώσεων της εργατικής τάξης και των θεσμών της δημοκρατίας. Αλλά ο φασισμός στην εξουσία δεν είναι καθόλου μια κυβέρνηση της μικροαστικής τάξης. Αντίθετα, είναι η πιο ανελαίτη δικτατορία του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Ο Μουσολίνη έχει δίκιο. Οι μεσαίε τάξεις είναι ανίκανες για ανεξάρτητη πολιτική. Στις περιόδους της μεγάλης κρίσης... καλούνται να εφαρμόσουν μέχρι παραλογισμού... την πολιτική μιας από τις δύο βασικές τάξεις. Ο φασισμός πέτυχε να τις βάλει στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Συνθήματα όπως η κρατικοποίηση των τραστ... και η κατάργηση των άνομων κερδών... πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων από τότε που ανέβηκε στην εξουσία. Αντίθετα, οι ιδιαιτερότητες της μικροαστικής τάξης έδωσαν τη θέση του στον καπιταλιστικό και αστυνομικό συγκεντρωτισμό. Κάθε επιτυχία της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής του εθνικοσοσιαλισμού σημαίνει αναπόφευκτα τη συντριβή της μικρής ιδιοκτησίας από το μεγάλο κεφάλαιο. το πρόγραμμα των μικροαστικών αυταπάτων δεν έχει καταργηθεί. Αποσπάται απλώς από την πραγματικότητα και διαλύεται μέσα σε τελετουργικές πράξεις. Η ενοποίηση όλων των τάξεων περιορίζεται στο μισοσυμβολισμό της καταναγκαστικής εργασίας και στη δίμευση υπέρ του λαού της εργατικής γιορτής της Πρωτομαγία. Η διατήρηση της γοτθικής γραφής εναντίον της λατινικής γραφής αποτελεί μια συμβολική ρεβάνς ενάντια στο ρεύμα της παγκόσμιας αγοράς. Η εξάρτηση από τους διεθνείς μαζί και τους Εβραίους τραπεζίτες δεν περιορίστηκε ούτε κατά ένα εκατοστό, όμως απαγορεύτηκε η σφαγή των ζώων σύμφωνα με την τελετουργία του Ταλμούδ. Αν ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλέ προθέσεις, οι δρόμοι του Τρίτου Ράιχ είναι στρωμένοι με σύμβολα. Περιορίζοντα σε καθαρά γραφειοκρατικές μασκαράτες, ο σοσιαλισμός ορθώνεται πάνω από το έθνος σαν η χειρότερη μορφή του Ιμπεριαλισμού. Είναι απολύτως μάταιη η ελπίδα ότι η κυβέρνηση του Χίτλερ θα μπορούσε να πέσει σήμερα ή αύριο θύμα της δικής της εσωτερικής ασυνέπειας. Το πρόγραμμα ήταν αναγκαίο στους Ναζί για να φτάσουν στην εξουσία. Αλλά ο Χίτλερ δεν ήθελε την εξουσία για να πραγματοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Το καθήκον του υπαγορεύεται από το μονοπωλιακό κεφάλαιο. Η αναγκαστική συγκέντρωση όλων των πόρων και όλων των εθνικών δυνάμεων, σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ιμπεριαλισμού που είναι η πραγματική ιστορική αποστολή της φασιστικής δικτατορία, σημαίνει προετοιμασία για πόλεμο. Αυτό το καθήκον, με τη σειρά του, δεν ανέχεται καμιά εσωτερική αντίδραση και οδηγεί στην κατοπινή μηχανική συγκέντρωση τη εξουσία. Δεν είναι δυνατόν Ούτε να μεταρρυθμιστεί, ούτε να παρετηθεί ο φασισμός. Μπορεί μόνο να ανατραπεί. Η πολιτική τροχιά του εθνικοσοσιαλισμού θα καταλήξει σε αυτό το δίλημα. Πόλεμος ή επανάσταση. 10 Ιουνίου 1933 Στοιχεία για την αγορά χαλκού τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης.